Είμαστε στους ακροατές του καστ; Για χαρά και καλό μήνα 1η Ιουνίου σήμερα 1912 900... <laughs> <laughs> <laughs> Έλα πίσω το σωστό, oh. μην 2009, yeah. Νομίζω ότι αυτό πάει <laughs> <The bye>. <laughs> ε, Ωραία, <laughs> είμαστε στο σπίτι του Άγγελου <laughs> Έχω το πίμα, να το πίμα. Είμαστε στο σπίτι του Άγγελου, <laughs> είμαι ο και ηχογραφούμε το 53ο επεισόδιο Newscast Newcast, τι άλλο να πω Τι είπε, έχεις να πεις τέτοια Είχαμε βρει πιο πριν μερικά παρελειπώμενα του 53 Για το 53, ο αριθμός 53, εσύ θα το πει. Ο αριθμός 53 Αυτό πρέπει να το καθιερώσουμε, να το καθιερώσουμε για κάθε ρυθμό, γιατί έχει ενδιαφέρον Λοιπόν, το 53 είναι ο 16ο πρώτος αριθμός και επίσης είναι πρώτος στο Eisenstein. Αυτό εξήγησε το λίγο, τι είναι το πρώτος του Eisenstein. Τώρα μετά μάθηκα επίσης με τον Λίγκοφ, έχει Wikipedia εδώ γιατί θα σου πει. Με τον Eisenstein έχει βάλει ένα θεώρημα αυτός, με το οποίο μπορείς να βρίσκεις πρώτα πολυόνυμα. Και αυτό είναι ωραίο, ας το πούμε. Από εκεί πέρα, ότι είναι ο πρώτος του Eisenstein, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως είναι πολύ σπάνιο ένας αριθμός να είναι πρώτος και πρώτος του Eisenstein. Δηλαδή οπότε και... Είναι, και... Είναι, είναι σπέσια ναι, αλλά ναι. αυτό το podcast. Θα δούμε μετά Γιατί ναι. είναι το 3ο Επίσης, το άθροισμα των 53 πρώτων αριθμών είναι 5830 το οποίο επίσης διέγεται με το 53. Απίστευτο. Το οποίο Σε... αυτό το κάνουν πάρα πολύ λίγοι αριθμοί. Σωπανε. Ναι. Δεν ξέρω λέει κιόλας δεν το κάνει όποιοι. δούμε. Mm... πάντων. Επίσης, το 53 με το γράψουμε σε δεκαεξαδικό σύστημα, γράφεται ως 35 που είναι το ανάποδο. <laughs> Ωραία. Και αυτό γίνεται για μερικούς ακόμα αριθμούς. Ε, το 371, το 5141 και το 9381. Μα <laughs> εξήγεις όμως τι είναι αυτή η αριθμή. Λοιπόν, αυτή η αριθμή είναι αυτή που γράφονται στο δεκαεξαδικό σύστημα ανάποδο. <laughs> δηλαδή, το 371 με το γράψουμε σε δεκαεξαδικό σύστημα γράφεται 1-7-3. Ναι, όχι. Είναι, είναι Ωραία, πολλά 3 πολλαπλάσσιοι το 53. Το 53. Wow. Okay. Και τέλος... Το 53 ε, δεν μπορεί να εκφραστεί σαν το άθροισμα αρκεαίων με βάση το 10. Wow! καلفασ. Ε το 53. Αυτό το κατάβασες Το 53 το που πάει. Φωνητά. δεν το βγάζεις. Εξεμπ. το 53 του το το Λες, νομίζω το transcription. Άσε κι εκατηργή γραμμή. το transcription της πλακέ. Ε πάνε, πάνε βουσε Αυτό το το Όχι. Να το Αυτό το τελευταίο το βλέπεις. εσείς. Όχι. βάλουμε pitέια, μα θέλει το Το Εε αν δεν βγάλει τίποτα σήμερα καταργήθηκε έτσι. Εντάξει θα δούμε Πάει στην αφετηρία σύντος και τέλος σύντος. Πάει την αφετηρία στο τέρμα που είναι στο ίδιο είναι το... το το δηλαδή. Είναι σύντος τοπικό επειδή μου πάει μέσα στη σύντομη. Κάτσε άμα σε η αφετηρία και το τέρμα το ίδιο κάνει κύκλος. στα αν θα σήμερα. Οπότε. Σήμερα θα πούμε διάφορα πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα και ωραία και σημαντικά. Πάντα είναι. Ναι, αλλά σήμερα είναι πιο ωραία. <laughs> λοιπόν, ε, σήμερα έχουμε γενικότερα προσανατολισμό προτάσεων πιο πολύ, νομίζω. Ε, και κάποια άλλα θέματα για να τα... να για να γεμίσουμε το πόδι μας. Ωραία. Ε, εδώ οι σημειώσεις μου λένε Google Wave το νέο trend ε, της Google, που δεν πριν, βγει ε, να βγει και να κάνει πάταγο και να σβήσει όλα όσα υπήρχαν πιο πριν, ακόμα και τα δικά της, θα σβήσει τη Google μηχανία ζήτηση, <Ρι> δεν υπάρχει πια. Ε, θα μιλήσουμε λίγο για το πώς προχωράμε τα πράγματα με την του χείρων που φαίνεται να γίνεται όλο και πιο απειλητική ε, σε εμάς, στην Ελλάδα ας πούμε, αν και καλά κρατάμε θα έλεγα. Ε, θα έχουμε μία βιβλιοπρόταση από τον Χρήστο Δεν λέω παραπάνω γιατί είναι ενδιαφέρουσα, ξέρω εγώ <laughs> Η οποία ακόμα δεν έχει βγει ε, <laughs> Συνήθουμε σήμερα για πράγματα που δεν έχουν βγει ακόμα Συνήθουμε για πράγματα που δεν έχουν βγει Για πράγματα που είδαμε, όπως για παράδειγμα <laughs> Δύο τεμίες που είδαμε από τον Χρήστο το, την, προσμένη και την προπερασμένη εβδομάδα θα πούμε ποιες είναι και τι... Πατήστε κάθε εβδομάδα και Ναι, yeah, το βάλει σε πρόβλημα. δεν ξέρω γιατί. Χαλήσω, έτσι. Αυτή η εβδομάδα, και... εβδομάδα θα πάω... Θα αρχίσουμε. το τέτοιο το... Θα <laughs> η <τη> εβδομάδα το... <laughs> το Terminator. <laughs> δεν είναι μου. Θα γίνει ο Για να Και θα μιλήσουμε, αυτό είναι, θα είναι το κλού, ας το πούμε, για συναυλίες του που πιστεύουμε ότι θα πολύ κόσμο και θα είναι καλό να και να αλλά προσοχή στην γρήπη των να τα πάτε σε τέτοια κοντιλιά. Και στη ναι, και... Θεσσαλονίκη, έτσι. Και στη Θεσσαλονίκη εννοείται. Πάντα στη Θεσσαλονίκη. Μια ζωή. <ΣΣ> Λοιπόν, να take με μια πρόταση να σας προτείνουμε ένα βιβλίο για να διαβάσετε το οποίο δεν έχει βγει ακόμα αλλά δεν πειράζει. Ότι θα βγει. Θα βγει στο το Νοέμβριο. 1ο Νοεμβρίου του 2000. Ε, θα το 2007. 2009. 2009. Λοιπόν, πάμε πάλι. αρχή έχουμε 2009, ωραία. Πες το πολλές φορές να την πεδώσεις. Μέχρι να το μάθουμε έχουμε πάλι 2010 έτσι δεν έχει βγει πολύ. Πες το πολλές φορές να την πεδώσεις. Το μισό έφυγε. Μάλλον επηρεάζουν πολύ το lost, άγγελε. Όταν ξέρεις τι σπατζει και μετά δεν μπορεί να. 2009, 1ο Νοεμβρίου. Το βιβλίο the... Το the ναι. ονομάζεται, ανέβαλε πάνω το βιβλίο Crap lyrics ah, A celebration of the very worst pop Basically, <laughs> Lyrics <Lincoln's> of ρόκ. <laughs> <all> time <laughs> ναι. yeah, <laughs> Εγώ έλεγα για το rock... love <laughs> rock you <lyrics, both. laughs> <laughs> <that's that's that's> okay, pop Εντάξει, <that's that's> you okay. Πες μου, τι θα δει το... έχει, θα έχει ναι. στίχος, ας πούμε, από τραγόδια, οι οποίοι είναι πολύ fail, okay. ναι, Αυτό που είναι pop lyrics, πες να έχει αυτό που έχει βγει επεντεμπία media... musical lyrics, mm. λέει ''Then pop goes my heart'' ε δεν, ε, δεν νομίζω, γιατί, είναι ωραίο. Τις πάνω, θα έχει λίγα Λοιπόν, μιλάμε για rock lyrics, έτσι, για rock συγκροτήματα, <laughs> αυτό που προτείνω. Εντάξει, έχει και με pop, πινόμισε χωρί pop ας pop, το pop, πινόμισε χωρί rock ας πάρει το rock το νέα, το νέα, Και με το εαμβράβο Αν βούτε ξέρω εγώ, Τζας, πινόμισε το rock Λάξει, Έχει rock συζωτήματα όπως είναι Queen, Def Leppard, ACDC, ε, Steve Miller's Band Στίχους, οι οποίοι είναι ξέρω εγώ τελείως άκυροι Παρ'βήμα, τους χάρισκουμε σε ένα τραγούδι το Def Leppard που ονομάζεται Poor Some Sugar On Me yeah. <laughs> <laughs> Ξέρω εγώ έχει μέσα στο τραγούδι, στίχος ε, στο... Το... Πάει κάποιος έτσι, «Έχεις το ροδάκι να έχω την κρέμα» Κάτι δεν στα ελληνικά, ξέρω... Να σου στα υπάρχει ο close the door» που είναι χαζομάρα, έτσι και στα ξέρω, Και πάλι, μα... Θα τι το ιδιαίτερο έχει το το ροδάκι να έχω την κρέμα» Και δηλαδή, you have the uh, pizza, you have the cream yeah. You've got Για τελευταίο του Α, ναι, αυτό, το human Που λέει, είμαστε άνθρωποι, που είμαστε χωρίτες Μαρκε, του πρευμόρου που έλεγε αυτό πρέπει να μπει στους καλύτερους που έλεγε somebody told Κάποιος μου είπε ότι είχε ένα μοιάζει με μια φίλη μου κάποτε θα κάνω πρόταση που είναι off the record όμως Κάμε on the record, να κάνω την πρόταση αυτή Για την αρχή που λέγαμε να βάλουμε κάποιο χημικό αστείο το οποίο θα τον ακούσουμε τώρα οι ακροατές Λέω είναι αυτό, το κομμάτι είναι από ε, από 14, 14 είναι το όριο. Να ξεπεράσουμε το όριο. Ε, ε ναι, ναι, ναι, ναι, και, και να πω το βιβλίο κοστίζει, θα κοστίσει περίπου στα 10 ευρώ. Ε, εντάξει, δεν είναι και πολύ ακριβό. <οκαισύν> 10 ευρώ είναι δείχνει οριο τότε 7-8 ευρώ. Ναι, αυτό το βιβλίο είναι άλλο. Εντάξει, το άλλο ήδη θα είναι, επειδή μου θα γυρίσει κάτι, πιστέψτε μου, δεν μ' αφήσει κάτι. Τέλος πάντων, οκ, και θα είναι γύρω στις 200 σελίδες. Περίπου. Το άλλο. Το ίδιο θα είναι, δεν μ' αφήσει κάτι. πάντων, πήγα και άλλα θέματα, έτσι. Ναι, αλλά δεν το έπαιρες στην αρχή. Ε, δεν για ε, yeah. το βρήκα τώρα. Γι' αυτό το λέω το βρήκα. <laughs> Ευχαριστούμε με μια υπηρεσία της Google. <laughs> με μια νέα υπηρεσία της Google που ακόμα δεν έχει βγει. Λοιπόν, <laughs> μετά <laughs> το βιβλίο που δεν έχει βγει ακόμα, θα τον Νοέμβριο. Πάμε, πάμε στην υπηρεσία που δεν έχει βγει ακόμα και <laughs> δεν έχει ξέρω πότε θα βγει. Για για το... Το... Που θα, βγει. <laughs> Αλλά... θα πάμε να πούμε για το Google Wave. Στα πέλη oh, yeah. του 2009, <laughs> το πέτυχα. Το πέτυχα. Σωστός. Τώρα, το, το, Είναι το Google, Google, Google Wave Festival έχει γίνει... Λίγο σεντώρος τώρα τελευταία από το ότι είναι το Google Wave και τελειπά. Έχει... Όχι. Λέγαμε κι άλλη φορά. Όχι. Λοιπόν κάτσε να πει το Google Wave. Είναι ο άντρας στην τόνη. Το σενικό της τώρας. Έχει ένα βιντάκι, μια μισή ώρα που να δει. Όχι. Είναι το τι κάνει το Google Wave, προφανώς έτω ότι κανένας. Οπότε μπορούμε να πούμε τι είναι. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα περιέχει αυτή η πλατφόρμα, θα είναι μια πλατφόρμα είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας η οποία θυσμοτόνιλε τούς email, chat, διαμερίσματα φωτογραφιών και δυνατότητας της Βασικά Το πιο σημαντικό είναι ότι κάνει καφέ και η καφε έχει πάει βέδες δεν πρέπει το πρέπει να να κάνει αυτό. Είναι ότι... <ελίως> το project αυτό είναι open source. Και μπορείς να αναπτύσσεις και εσύ εφαρμογές πάνω, το... το... πάνω, πάνω νομίζω το... <ελίως>... ότι είναι να και να να και Φαντάζομαι ότι θα, θα λέει ο Περσός σου δίνει και ε, τον Κώδικα, αλλιώς τι ο Περσός έχει αυτό Είναι σαν το Twitter ξέρω εγώ που απλά σου δίνει το Apple και μπορείς αλλά, να κάνεις και ό,τι νομίζει μετά από αυτό Αυτό σημαίνει ο Περσός σου δίνει τον Κώδικα, φαντάζομαι εντάξει άμα λέει ότι είναι ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο το Twitter α πούμε υποστηρίζει το ρίο δεν ξέρω ότι υποστηρίζει απλά το ανέφερε. Λοιπόν εδώ έχει Apple έχει σίγουρα Apple Τώρα έχει Python Wave το έχει μια φωτογραφή δεν έχει βγει ακόμα έχει εδώ πέρα στο... Εντάξει, δεν έχει βγει. Εντάξει, δεν τον έχουν, το αλλά... ε, Δεν το, δεν το έχω κάνει release ακόμα αυτό. Στο site block της Google, του, του Google System, α πούμε, έχει μια φωτογραφία. που εξηγεί λίγο περισσότερα. Από τη φωτογραφία που μπορούμε να κρίνουμε, είναι καταρχάς μέσα σε browser ανοιγμένο, σε Google Chrome να κρίνουμε. Είναι web εφαρμογή. Δηλαδή. Είναι web εφαρμογή, δηλαδή. δηλαδή. Δεν είναι desktop εφαρμογή. Πάνω αριστερά έχει... Λόγω, δηλαδή. ε, πάνω αριστερά έχει... Τις επιλογές του email, του Gmail, ξέρω εγώ εισερχόμενα, απεσταλμένα, history, spam κτλ. Ναι. Από κάτω έχει τις επαφές, όπως τις έχει τώρα και στο Gmail. Ε, δεξιά, που μετά τι έχει τη μέση, δεξιά έχει φωτογραφίες. Ωραία, προφανώς από το Piccolo... Πάνω Ωραία, πάνω, πάνω, πάνω έχει κάποιους χρήστες, δεν έχει snapshots δεν ξέρω, ίσως είναι τα τελευταία snapshots που πήρε μετά ο χρήστης. Ναι, ξέρω, αυτό δεν ξέρω θέρω, ε, Και στη μέση έχει ένα σύστημα, το οποίο υποτίθεται είναι σαν chat, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το Twitter. Ε, το οποίο μπορείς να κάνεις προφανώς chat με τους φίλους, με τις contacts που έχεις ε, στο gmail. Εντάξει, δε δεν είναι συνίζει... πάρα πολύ ντουργικό. Δεν νομίζω δεν ότι μοιάζει ναι. με το Twitter, παιδιά, με αυτό το πράγμα. Δεν μοιάζει με το Twitter, δημιουργεί μου, ε, απλά... Twitter, αυτή η ότι... Εντάξει, Είναι ουσιαστικά σαν να έχεις ε, διάφορα threads με, ξέρω, με συνομιλίες, με chat, Ναι, φίλου σου. Αυτό είναι δικές σου με φίλους ή είναι των φίλων που, που μπαίνουν συνέχεια. Γιατί αμένα, απλά εγώ με ποιους μίλησα, ναι, εντάξει, ό,τι δείχνω... Δεν ρε αλλά εδώ πέρα, εγώ από ό,τι βλέπω, καταρχάς έχει ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, ωραία, για να μην λέμε μόνο καλά, ότι πόσο εντυπωσιασμένοι είμαστε, καταρχάς παίρνει μόνο τις εποχάσεις του Gmail. Το οποίο είναι τραγικό, θα έπρεπε να μπορεί να συνδέθει και με άλλες υπηρεσίες. Εν μπορεί να γίνεται Από ό,τι βλέπουμε στην εικόνα ναι, το να κάνει αυτό. Από, από εκεί και πέρα. Ε, Φωτογραφίε πάλι. Από το, τον έχει αποτοπικά σε εντάξει μου λογικό γιατί είναι η δικιά του Δεν θα πάρουν το φλίκα α πούμε. Αυτό δεν ε, πάλι ε, να... δεκτό, αμάς. Αμάς, σου δίνει το app μπορείς να το κάνει να σου βγάζει που θέλει μετά. Άμα όπως ο αυτό είναι ε, ένα, μια εφαρμογή η οποία θα συνδέει τα, τη social δραστηριότητά σου ναι. ε, Έτσι δηλαδή προματαρίζει και εγώ χωρίς να ασχοληθώ έξω αυτό ωραία. Και λέω τώρα ότι αυτό που λείπει κατά την το web Και το έχω πει και άσφαρες και σε προσωπικές συζητήσεις που έχουμε έτσι, Είναι μια εφαρμογή η οποία να συνδυάζει τις υπηρεσίες Δηλαδή να μπορώ εγώ να έχω για παράδειγμα το πιο απλό Π.χ. όλα το micro μου, όλες τις microblogging μου υπηρεσίες μαζί σε ένα Όλα ξέρω εγώ τα... τα... όλες οι μου, τις περισσοδικές φωτογραφίες μου σε ένα. Mm -hmm. έτσι. Και λέω, τώρα, αφού μπαίνει στον κόπο να κάνει ένα desktop τέτοιο... γιατί αυτό είναι σαν desktop client για μένα. Που έχει πολλά, πολλές θέσεις για να βάζω πράγματα, ωραία έτσι πως το βλέπω. Ε, Αλλά ας το κάνει λίγο λειτουργικό. Δηλαδή για παράδειγμα αυτό, εδώ που έχει το email δεν τον πήρες να μπορείς να βάζεις και άλλα 5 accounts ξέρω που έχεις. Και κατευθείαν Thunderbird και λοιπά τρώνες κόμμας απευθείας. Άμα τα έχεις όλα εδώ. Καλά, αυτό ήδη γίνεται με Gmail. Ναι, τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Εσύχομαι ε... ναι όπως, ε, σώσου, όπως λέει ο Χρήστος τότε δεν να να συγκεκριμένο να το κάνεις Εγώ σε όχι, όχι, αλλά υπάρχουν τότε... στάνταρ άτομα κάπου στον κόσμο που το κάνουν αυτό okay. το, το πράγμα. Εντάξει, σίγουρα αυτό είναι... αλλά σκάφη το διαφήμισαν πάρα πολύ ότι είναι open source Το και λέει το ξεκινάμε από τώρα, δηλαδή αυτό που θα σας δείξουμε λέει είναι κάτι πολύ αρχικό, είναι η ουσιαστικά ιδέα μας. Και δίνω από τώρα τον κώδικα για να, για να το εξελίξουν και άλλοι mm -hmm. μας. Βασισόμαστε σε έτσι, έτσι δηλαδή το παρουσιάζω και φάσκα. Τέλος θα δούμε δεν ξέρω θεών. Τέλος των και Τέλος των θεών. Μερικές συζητήσεις κάνουμε. Προφανώς αν δεν το δεις να, το, να παίξεις μαζί και να το καταλάβεις πώς λειτουργεί δεν πάντως, να το κάνεις. έτσι πώς το βλέπω είναι, έχει πάρα πολύ πληροφορία, παιδιά. Σημείς και κάτω-κάτω βλέπω ότι έχει ναι. και files. Αυτό είναι στα να ε, στο gmail μήνη, σου, σου δίνει έναν τρόπο να το χρησιμοποιείς FTP οπότε ναι. μπορείτε να αρχίεσου να επιτρέψεις το δίσκο μας γιατί μέχρι τώρα μόνο τα ανέβαζες και μπορείς να τα φέρεις απλά εσύ τώρα ίσως να μπορούν να τα βλέπουν και άλλοι αυτό θα είναι πολύ καλό για μένα ένα sharing system δηλαδή για αρχή και αυτό. Επίσης... Θα όταν φαντάζομαι. επίσης το διαφημίζουν σαν το email του 21ου αιώνα πούμε. δηλαδή πως θα ήταν το email αν ξεκινούσε τώρα εντάξει, ναι, οκ, okay. κανένα πρόβλημα, καλό ε, φαίνεται ε, δηλαδή τουλάχιστον σχεδιαστικά εμένα με κερδίζει γιατί το βλέπω έτσι η συμπαγής, έχει διακριτά τα μέρη που χρειάζεται, mm -hmm. δεν δηλαδή, καταλαβαίνω τι βλέπω. Και το κάθενα έχει mm τη -hmm. δικιά του μπαρ. Ναι, κάθενα έχει τη δικιά του μπαρ. Είναι παγκόσμιος, είναι αυτό, ίσως θα πρέπει να ανοίξετε την ε, εικόνα. Και να πούμε παιδιά ότι οι ίδιοι άνθρωποι που κάναν το Google Maps ε. είναι πίσω από αυτό το project. Ε, αφ. Η ίδια ομάδα. Ε, ε, ομάδα. Είναι οι δύο που φτιάξαν το Google Maps. Ναι γενικά η λογική είναι ότι φτιάχνει κάποιος και μετά απλά το Google το παίρνει μέσα του ή... Όχι η Apple και η Apple. Ήταν εργαζόμενοι ήδη. Γιατί σε πολλά project απλά πήγαμε με ιδέα και ήλιοι προσλήθηκαν. Εντάξει το Google μας, νομίζω. Το Google μας ήλιοι προσλήθηκαν. Τέλος πάντων. Οκ, εγώ νομίζω πάντως ότι όταν βγει μπορούμε να κάνουμε και μια αναφορά εκτενέστερη άμα το δούμε κιόλα. Ναι σίγουρα. Αναμένουμε. Πριν φύγουμε από τα τεχνολογικά θέματα, έχω να βάλω ένα εμβόλυμο θέμα. Ε, όπως μπορεί να γνωρίζετε, έχουν βγει και προς διάθεση τα Windows 7, ε, list candidate. Το, για το κοινό είναι διαθέσιμα μέχρι τον Νοέμβριο? Ε, όχι, έχουμε... όχι, μέχρι τον, ε... Ε, τον Ιούνιο του 2010. Όχι, Ιούνιο... νομίζω πολύ λες. Πολύ, πολύ λες, ναι. Κάπου τα κα... Μέχρι τον Νοέμβριο, νομίζω, μέχρι το καλοκαίρι, είναι διαθέσιμα τα beta ακόμα. Τα beta αν δεν κάνω λάθος δεν θα σταματήσουν αντιθέσιμο ποτέ Όχι, θα σταματήσουμε και αυτά Και το Re-Least-Kinded 1 νομίζω είναι μέχρι το 2010 τον Ιούνιο Υπάρχει και το Re-Least-Kinded 2 Λοιπόν, να πούμε ότι εντάξει εγώ προσωπικά έχω κατεβάσει τα Re-Least-Kinded απλά δεν τα έχω βάλει πιθανά, δεν έχω προλάβει ακόμα Αλλά απ' τα beta που τα έχω αρκετό καιρό στο netbook μπορώ να πω ότι ότι σαν λειτουργικό φαίνεται ελαφριά ε, τουλάχιστον πιο ελαφριά από τα βίστα που δεν μπαίνουν σε netbook, έτσι, Καλά, με τα τίποτα βίστα, ας πειά. πούμε. Φαίνεται ελαφριά. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει εδώ το κόλπο ότι στην beta έκδοση είναι πιο ελαφριά από το release candidate γιατί προφανώς δεν έχουν φορτωθεί κάποιες λειτουργίες που στο τελικό προϊόν είναι. Δηλαδή είχαν δώσει beta έκδοση για να το δοκιμάσεις απλά. Ωστόσο δεν πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη διαφορά το beta από το release candidate της ραχήτης κλπ. Φυσικά μέχρι να το δεν μπορώ να πω. Αλλά, γενικά πιστεύω ότι αξίζει, τουλάχιστον όσο είναι δωρεάν, αξίζει κάποιος να τα πάρει, να τα κατεβάσει και να τα βάλει γιατί στην τελική παιδιά τζάμπα είναι, έτσι, βάλτε το σε... σε και σε κάποιο πολύ όχι πολύ καλές δυνατότητες για να τεστάρετε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, α πούμε. Λοιπόν, τα μπέτα, ναι. τελειώνε 1 Ιουλίου του 2009. Α, Τώρα σε ένα μήνα δηλαδή. Ναι. Σε ένα μήνα, τα μπέτα τα λεγή σκάνει Date, 1η Μαρτίο το 2010. Και νομίζω μετά θα βγει το... Εντάξει, δηλαδή μέχρι 1η Μαρτίο 2010 νομίζω είναι πολύ καλός χρόνος για να δοκιμάσει κανείς το λειτουργικό. και εγώ κάψει με τα βάλα, απλά τώρα δεν έχω το χρόνο. Αντός ακούγεται ότι στο στηλιστικό κομμάτι έχουν πάρει αρκετά στοιχεία από το Mac. και Πολύ λέω ότι ουσιαστικά είναι μεγάλη σχαντήπαρος του Ubuntu στη ταχύτητα και στο πώς λειτουργεί, ας πούμε. Κοίταξε, ε, από την εμπειρία των πέτα που έχω, ρε, παιδί μου, γιατί μόνο αυτά έχω βάλει, μπορώ να σου πω ότι στο θεσπικό κομμάτι, εκολουθούν τη λογική του βίστα στο αερό, δηλαδή είναι το ίδιο περιβάλλον, ίδια μόνο που είναι πιο γρήγορο. Είναι δεδομένο αυτό, το καταλαβαίνεις ότι είναι πιο γρήγορο. Δεν έχουν βάλει κάτω μπάρα με προγράμματα τα οποία... Ε, όχι, δεν έχουν βάλει κάτω μπάρα με προγράμματα. Αυτό που έχει γίνει είναι η πάρα η κλασική. Πλέον, τι προγράμματα ανοίγει, ανοίγει σαν εικονίδιο και αν είναι πολλά από το ίδιο, ίδιο τύπο, δηλαδή πέντε Firefox ή πέντε Explorer ή 3 παράθυρα αυτά μοδοποιούνται σε ένα, το οποίο στο δείχνει με γραφικό ότι είναι πολλά και όταν σύρρεις το ποντίκι από πάνω, αυτά ανοίγουν στη σειρά από πάνω δηλαδή ανοίγουν, ανοίγουν οριζόντια σε snapshots και μπορείς να τα βλέπεις στα snapshots του καθένα mm. και μετά αν θες αυτό, είτε πατάς δεξί κλικ πάνω του και το κλείνεις, είτε το ανοίγεις, είτε κάνεις διάφορα πράγματα δηλαδή ομαδοποιούν πιο καλά τον χώρο σου. Oh. Αυτό έχει μείνει και στα 7, τουλάχιστον να πω ότι έδειξες στον πέτα. Ε, μεγάλη διαφορά είναι ότι αλλάξανε κάποιες standard εφαρμογές, όπως για παράδειγμα το κομπιτεράκι. Λέω ότι το κομπιτεράκι έχει γίνει κορυφαίο, δηλαδή έχει 5 διαφορετικούς τύπους που μπορείς να χρησιμοποιείς. Απλό, ε, επιστημονικό, για προγραμματιστές που έχει μετατροπές σε binary και το ένα και το άλλο και κάποια άλλα και έχει ένα λογιστικό με λογιστικούς δείκτες που μπορείς να χρησιμοποιείς κατευθείαν. Τώρα που πεις κουμπιτεράκι, σκέφτηκε την νέα μηχανία ζήτησης όπως έτσι Ποια είναι η μηχανία ζήτησης Στο Call Alpha, ε να πούμε γι' αυτό λίγα πράγματα, μοιάζουμε ε, τα τεχνολογικά Έχει και ένα αρθρος δοικό νομιστής Το οποίο θα πούμε πιο μετά <glesť> <gles <gestellt> <gles <graft> <gles> Λοιπόν, ε, και για να το κλείνουμε λίγο σιγά σιγά Πιστεύω ότι είναι μια καλή εναλλακτική των Vista. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι, βασικά είναι... παιδιά ξεχάσετε τα Vista. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Σαν να από τα 6 πίνακα πήγαμε στα 7 α πούμε. Ναι, κάπως έτσι. Ε, Απ' την άλλη μεριά, καλό το κόλπο της Μάρκους που θα δίνει δωρεάν για να το δοκιμάσει ο κόσμος. Ε, και μετά θα πληρώσεις. Σίγουρα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ειδικά τώρα ρίχνω τις ημερομηνίες. Όσοι έχουν πέτα, πρέπει να τα αλλάξουν μέχρι τον Ιούλιο. Ναι, Με, και μετά θα, κάποια στιγμή θα σου πει πλήρωσε, παιδί μου. Αλλά... Για μένα, ρε παιδί μου, όταν έχεις ένα λειτουργικό δωμάτιο πρέπει να το δοκιμάσεις. Πότε θα βγουνε τα mm. επίσημη εκδοσίας, ξέρουμε. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί ουσιαστικά, άμα δεν, δεν, δεν επιμονείς, έκδοσης δεν, δεν μπορείς να τα βάλει σε λάπτοπ. Όχι, εσύ ο ίδιος. Mm -hmm. Αυτός ο οποίος θα πάρει το λάπτοπ και είναι άσχετος και θα έχει, θέλει να έχει λειτουργικό από μόνο του το λάπτοπ, θα... ναι. Δεν θα μπορείς να τα βάλει ε... σε λάπτοπ. Ε... Ε... Βέβαια τώρα, εντάξει, αυτά είναι τα τυπικά του πράγματος. Όχι, γιατί σκέφτομαι ότι αν δεν πεις σε λάπτοπ, είσαι σε δεν θα ας να αρχίσεις να διαδίδεσαι το λειτουργικό ε, Καλά, ναι σίγουρα, εντάξει ε, Τραώσα και αυτό που είπες για τα Ubuntu ε, Να πούμε ότι τα Ubuntu ξεχωρίζουν γιατί έχουν καλό ρυθμό ανάπτυξη, δηλαδή είναι σταθερές οι εκδόσεις τους ε, Ξέρεις πότε θα βγει περίπου και βγαίνει, όταν λένε θα βγει βγαίνει ρε παιδί μου Α, oh, καλά δε ε, Δεν νομίζω ότι το 7 είναι πιο γρήγορο Δεν το είδα, λένε πιο γρήγορο από Ubuntu ε, και επιπλέον το, το Ubuntu που χρειάζει μεγάλο έδαφος όταν βγάλανε το, το Compease για τα γραφικά διπλέον ε, ε, Ubuntu και φτά στο netbook μου κάνουν τα ίδια πράγματα ακριβώς σε γραφικά ε, εντάξει το Ubuntu έχει και μερικά πιο πολύ έτσι, ψηλο για μούρη, πουλώντας μούρι πράγματα αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει παρακολούνως Ωραία, ε, πάλι εγώ λέω, γνώμη μου, κατεβάστε τα, βάλτε τα, δείτε να σας κάνουν τουλάχιστον να πείτε ότι τα αγοράζω, λέμε τώρα, και ξέρω γιατί τα παίρνω, αυτό Κοίταξε, μετά τα βή σταματή η Microsoft και σε ένα άλλο λειτουργικό θα είναι, εντάξει, θα είναι, <laughs> θα είναι <laughs> καθόλου καλό. Νομίζω ότι η Microsoft ε, αυτή τη στιγμή μοιάζει λίγο με το Fender που μετά απέτυχε παραγωγώ συνεχόμενα, αλλά τώρα κέρδισε το να βάλει σε ένα ανοιχτό και σε χώμα κιόλα και πήρε λίγο το πάνω και <laughs> μαρχίζει να, το <laughs> να... Θα κάνει στο κομμάτι. Τώρα το Λανκαρό Ρουλάν... πραγματικά ολυνά να δεν θα γίνει τελικό. Αυτό το πούμε σαν podcast. Λοιπόν πάμε να μιλήσουμε και λίγο για το Wolfram Alpha και όσο το ξέρουμε πρόκειται για μια νέα μηχανία ζήτηση. Ε, η οποία θεωρείται η πρώτη Computational Knowledge Engine, αυτό είναι υπολογιστική mm. μηχανή αναζήτησης γνώσης, κάπως έτσι τελος πάντων. Είναι φτιαγμένη από την εταιρεία που έχει φτιάξει το Μαθημάτικα, ε. Ναι, ε, και πραγματικά τη δούλευα της Προάλλησης, δηλαδή mm. τα παραδείγματα λίγο που έχει εδώ πέρα και ευκουσιάστηκα ναι, ναι, ε, να κάνω μια ρώτηση. Πες. Θέλω εγώ, ας πούμε, να βάλω μια γραφική παράσταση σε μια σε ξέρω κείμενο. Αν τη βγάλει αυτό... γιατί Πάνω το δούμε, βγάζει, ναι. βγάζει και γραφικές παράστασεις. Ωραία, να το δούμε. Πούμε, ναι. Έχει εδώ... Το... Αυτή είναι εδώ τη γραφική παράσταση. Έχει ναι, okay. τετράγωνο επί μήτω. Μια ημιτονοειδή είναι. Okay. Ε, ημιτονοειδή είναι αυτή. Έχει, αφού έχει ημιτονοειδή. Ωραία, ναι. Οπότε αν τον το πατήσουμε, ναι, οι αφού δεν τον βλέπουν. Ε... Έχει τετράγωνο επί μήτω. Λογικά θα μας βγάλει τη γραφική παράσταση να δούμε Ένα. αν μπορούμε να το πάρουμε αυτό. Ε, μπορώ να το χρησιμοποιήσω α πούμε, Αν είναι αν μπορεί αν είναι copyright, δεν νομίζω γραφική παράσταση ε... δεν έχει το κινητό τη φαντάζει. Να εκεί δεν έχει κάνει και μόνος σου δείσαι, ξέρω εγώ. Εντάξει, <laughs> είναι ένα πλότο έξω από δεν είναι κάτι. Όχι τι ξαιρία και σε τε... καταρχά σου, σου δίνει την καφρική παράση και το κόλικω για το μαθημάτιο για να το φτιάξει. Κάτι πράγματα που αν έχει μαθηματικά το περνάει. Από το μαθημάτι μπορεί να το κάνει αυτό. Νομίζω να βάλεις πάνω. Λοιπόν, εδώ κάνω τη γραφή εικόνας να δω αν μπορώ να την πάρω έξω στην επιφάνεια εργασία στην επιφάνεια εργασία δεν μπορεί επίση. Ε, Εντάξει, είναι, και... είναι πολύ καλό, μπράβο. Ξέρω το λίγο, δεν το ξέρεις αυτό. Α, γιατί είναι, σου είχε κάνει copy paste ένα τέτοιο... αφού θα σου βγάλει σαν κώδικα. Ωραία. Ε... Πώς θα πάρει τη ζωγραφική και να κάνεις πικός, ξέρω παιδί. Ωραία, όσο το δοκιμάζω εγώ. Να πούμε ότι πέρα από την εμπορία του χρήστη γίνονται γραφτές παραστάσεις έχει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό, το οποίο εγώ, ε... αυτό πάντων, να το σε paint, ε, αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ε, προσπαθεί αυτή η μηχανή αναζήτησης να της δίνει κάποια έννοια, κάποια έννοια πλέον, όχι κάποιο keyword, mm -hmm. και να σου βγάζει όλα τα πράγματα που είναι σχετικά με αυτήν. Βέβαια, ε, δεν πρέπει να παρασυρώμαστε λίγο από τα παραδείγματα που έχει στο πλάι, mm -hmm. γιατί είναι ενδεικτικά το τι καλύτερο κάνει η ζήτηση, έτσι. δηλαδή μπείτε και βάλετε και πράγματα άσχετα. Και για παράδειγμα, εγώ έβαλα news filler, δεν μου τίποτα, έτσι. Φανερά, ας λέμε ρε παιδί μου. Αλλά Πουσάς αν είναι η μηχανή αναζήτηση, η οποία σου επιστρέφει σε σελίδες ναι, δεν που αναφέρονται στο με... πράγμα, σου λέει κατευθείαν την πληροφορία που θες. Λέγε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, βάλει ένα... αν βάλεις σουφλέ, θα σου δώσεις ποτέ μια συνταγή, που γίνει το σουφλέ υποθέτω, έτσι. Ε, Τώρα αυτή τη στιγμή βάλαμε Population grid και έβγαλε π.χ. 11,1 εκατομμύρια άνθρωποι το 2007 estimated, ε, ναι. ένα γράφημα από το 1970 μέχρι το 2000 και που δείχνει την αύξηση Και κάνεις ρατσιστικά για την κατανομή και του κόσμου Έχουν από άνθρωποι το τετραγωνικό χιλιόμετρο και τα λοιπά Το ταλίπα, πολύ θελίπα. ενδιαφέρον. Βάλε σου Άινθλου Ε, για το... Το... Και έψιλο. Και έψιλο. Ε... να βάλω σου Άινθλου. Λέζω, Άνθλου είναι, έτσι. Κέψιλο. Κέψιλο. Άλληλα λάθος. Ωραία. Σου την... έτσι. Λοιπόν, Βρει και πτήσε και στην Ελλάδα! Κιάνε την IP, αυτό το έχει δύο cases και Αν πατήσεις more, βέβαια, θα σου βάλει παραπάνω πράγματα, νομίζω. Τίρος πάνω, εμμμμ... Να το, για τον κόσμο, ωραία. Daily new reports world, ξεγό, κτλ. το πολύ ενδιαφέρον που δεν ξέρετε είναι για τις Νομίζω αυτό Το OJ τι είναι Οράντζους Οράντζους, γράψω OJ Ναι, αλλά δεν ξέρω αυτό γιατί σημαίνει, αυτό κάπου το είδα και το γράφω έτσι ΟΟΥΔΖΙ Γράψω ουίσκι Κάιος, εγώ Αργή <coughs> λίγο αλλά One cup. Ωραία και τώρα θα σου βγάλει <coughs> εδώ <coughs> και δέσαι ότι σου βγάζει έτσι σου βγάζει ρε παιδί μου Ranking common food δηλαδή σε σχέση με το με ένα μέσο φαγητό πόσο πάνω και κάτω είναι Εκεί πρόκειται σου βγάζ ε, πόσο πρέπει να καταναλώνεις καθημερινά, πόσες θερμίδες παίρνεις και λοιπά, εγώ. Θα κάνω μια ερώτηση. Ναι. Υπάρχει κάποιο, κάποιος τρόπος Εδώ να, και... να χρησιμοποιήσεις τα αποτελέσματα, κάποιο app από πίσω. Ε, ε, δεν δεν, χαρόμα, δεν, νομίζω. δεν νομίζω. Και μετά έχει download, όλες τις πληροφορίες, download as PDF, για παράδειγμα. Ναι, δηλαδή, ναι, δηλαδή αυτό είναι χρησιμοποιήσιμο, μπορεί να στο... έχει και source information. Και έχει και, και live μαθηματικά. Το οποίο Εδώ σου δίνει το... το... Στο αποθηκεύησα μαθηματικά Ναι, για να το χρησιμοποιείς μετά μόνο. μόνος. το social information. Καλά, μην το ε... Ε, Μαθημάτικα... Ε, Α, είναι το... από η μηχανή του... Η μαθημάτικα απλά... Το internet. Know. Και ναι, με κάποια άλλα πράγματα... Και το info. Mm -hmm. Ωραία. Ε, πολύ μεγάλο εργαλείο, πέντε, γνωρίζει. Είναι, είναι επιστημονικό εργαλείο, δεν, επιστημονικό δεν είναι εργαλείο. για τον δεν κάθε, δεν κάθε τέτοιο. Έτσι. Το γραμμάτο είναι εδώ κάτω, ότι σου δίνει τη δυνατότητα αυτό που ψαξες να το ψάξεις και σε κουρασκές μηχανές αναζήτησης και να έχεις μια σφαιρική αναζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλό εργαλείο, ας πούμε να το δοκιμάσουμε ο κόσμος. Mm -hmm. ε, και έχει και εξάρμες που μπορούν να σου καθηγήσουν, απλά μην στηριχτείτες αυτά. Δηλαδή αυτά λένε γενικά τι κάνει η μηχανή τι μπορεί να κάνει. Βάλτε και δικά σας. Έχει για παράδειγμα για καιρό έτσι που μπορείς να πάρεις πληροφορίες και όλα αυτά. Πάμε να ψάξουμε κάτι. Για Τώρα με ενδιαφέρει, ερευνητικό. Για πες. Να ε, κάνεις <laughs> ε, <laughs> <laughs> σε... ε... Visual. Visual, οπτικό. Cluster. Cluster. Cluster. Cluster. Validity. Valid yeah. Αχ. Ah. Εδώ ο Χρήσος ψάχνει δικά του. Live στο podcast. Εντάξει. Χρησιμοποιεί το podcast γιατί είναι αδύνατος σκοπός. Αχ. Τι αποτυχάνει. Έχει future topics όμως. Validify. Αλλά θα χάσει στο future και εγώ μόνο. Καλά, δεν νομίζω. Γράψες και το cluster validity. Απολύτω εδώ. Καλές, δεν άμαξαμε. Ναι, φανερά όμως. Λοιπόν, ψάχνουμε cluster validity. Μπα. Cluster και εδώ. Έτσι, τι πει, μια σουβαρότητα έτσι. Ξέρω εγώ τις πιο τεχνικές. Κάτι πιο Κάτι Εντάξει, Όταν μια λέξη δεν συνδέεται με κάτι τέτοιο τη βγάζει definitions κλπ. Το ξέρετε αυτό. Ότις old english κλπ πως προφέρετε συνωνύμψη. άμα δεν ξέρει κάτι άλλο, σου βγάζει ό,τι έχει γι' αυτό έχει και συνωνύμιση, έλεγες συνωνύμιση και λοιπά, ναι και <laughs> <laughs> <laughs> εκεί <σπάλουμε>, okay. είναι πολύ καλό εργαλείο, ψάξτε το παιδιά, αξίζει Άγγελε, να σε πω κάτι, κάνει και εσύ κάποια συνδρομή σε κανένα περιοδικό. Εδώ και μοστόμισε, έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει, κα κα, κάνει και εσύ, Κάνει και σ εσύ, σε διαφορετικό, να ανταλλάσσουμε. Σε πιο διαφορετικό, ε, τι έχεις να μου πω τι την... γίνει. Ε, ε κλώ, κάτι μαθηματικό που σου αρέσει, πω <σχελίου> σέμενο. το σκέφτηκα, αλλά τα πιο πολλά έχουν θέματα, έχω δει μερικά, κα... Αμερικάνικα είναι οικίως και είναι <σχελίου> καναδέζικο. Αλλά είναι πολύ, <σταλεί> δηλαδή <δημιουργή> πρέπει να σε... ναι, παιδι μου, Να κάνεις το, το looks, <σταλεί> καλύτε, Κοίτα, πήρα, πήρα, στο Μπορείς να ε, κάνεις so ναι. είναι... το science γενικά. Το science. Το science Όχι αυτό, εντάξει. Όχι στο science <σταλεί> νομίζω έχει και science το οποίο... Έχει, ξέρω. Ε, λέ, γενικά, α πούμε <σταλείς> έτσι <φιλαιπτές. σταλείς> <σταλείς> δεν το έψαξα. Κοίταξε μια λογαριασμό καταρχά, δηλαδή να έχεις χαίρεση μετά. Θες να μας ο Οπότε okay, ναι, ναι. λοιπόν, εγώ τι να πω για το Economist. Δεν πεις κάτι Λοιπόν, you know. έχω κάνει να πω τι έχω κάνει. Θα βέβαια. πεις καταρχάς, τι είναι το Economist. Το Economist, το The Economist είναι ένα the, the, the απεριοδικό, απεριοδικό, απεριοδικό από την Αγγλία έρχεται και ουσιαστικά... Ήδη ασχολείται με την ερχόμενη Είναι από την Αγγλία, είπαμε, <laughs> από τη Μεγάλη Βετανίδα <laughs> που πούμε. Κάτσω, Δεν ξέρω πού είναι ακριβώς, <laughs> Το Λονδίνο, νομίζω. Ε, Οκ, okay, ασχολείται κυρίως με πολιτικά, παύλο οικονομικά θέματα και πιάνει international uh, ειδήσεις πέρα από τον κόσμο, έχει χωρισμένα χωρισμένες το International, United States the of the America, American. Great Britain, Great uh, Britannia Έλληνικό έτσι πρέπει να Ασία ε, τι πιάνει άλλο, Αφρική τέτοια πράγματα. Και ε... μόνο το χωρίς σε χώρες δεν έχει και σε κατηγορίες, δηλαδή νέα για τεχνολογία, νέα για... Έχει μετά νέα για τεχνολογία και επιστήμη γενικά, <laughs> έχει books ε, and arts. <laughs> α, οκ. Okay. Ε, τι άλλο έχει. Ε, φαντάζομαι κάποια πολιτικά, έτσι ναι, παίξω, ο... απ' έξω απ' έξω α το πούμε. Ε, ουσιαστικά έχει τα πολιτικά που είναι μέσα σε αυτές τις κατηγορίες. Στις χώρες ε, ναι. Ναι. Άρα δεν ε, έχει επόμε... μόνο για οικονομικά θέματα, α, δηλαδή, δηλαδή. Έχει και οι κανονικές ειδήσεις ναι, ναι, κλπ. Και τι θέλω να πω. Αν εγώ έκανα μια συνδρομή ενός έτους, ναι. πλήρωσα 135 ευρώ. Για 132 ευρώ. Για 51 τεύκοι. Είναι κάθε εβδομάδα έτσι. Είναι εβδομαδιαίος ο ε, Αν είστε φοιτητής θα πληρώσετε 100 ευρώ. Οπότε γλυκώνετε παραπάνω. παραπάνω. Ε, είναι καλά νομίζω. 100 ευρώ δηλαδή για ένα διαδίκτυο. Και... Για 2 το οποίο ναι, Μπορείτε ναι. να πληρώσετε και με επιταγή ή με PayPal. Και... Ή με... Είμαι κάρτα, χρεωστική, επιστοντική ναι. ναι, okay. και θα σας έρχεται στο σπίτι κάθε εβδομάδα, τρίτη, μερικές φορές και τετάρτη. Αυτό 6 τετάρτη και το τεχειδογμίου, ναι, τεχει. θα κάνει διανομή ο τεχειδογμικός υπάρευσης. Απ' τα 6-7 που μου έχουν έρθει, 2 ήταν τετάρτη και όλα τα άλλα ήταν τρίτη, ας πούμε. Εγώ που έχω δει έναν διοτέχη που έφυγε και στο γραφείο, είναι... Έχω μαζί μου και. Είναι ωραία, δηλαδή είναι καλοφτιαγμένα και λοιπά. Μπος να το δεις και λίγο, Κρίστιαν. Το Wired κάνει. Και το Wired ε... καταρχάς να πούμε ότι εγώ έχω κάνει συνδρομή αλλά δεν μου έχει έρθει ακόμη το πρώτο τεύχος. Έχει, καλά θέλει. Έτσι, γιατί στο, το Wired είναι καταρχάς μηνιαίο. Μου βγήκε όλο μαζί γύρω στα 47 ευρώ για ένα χρόνο, χρόνο που ε, το κατέφυγε. Το οποίο είναι σχετικά καλό, διότι δηλαδή. μου έρχεται από Αμερική και αυτό είναι λίγο κόλλημα γιατί... Γενικά τα περιοδικά που είναι για συγγνώμη την Αμερική όταν είσαι στην Αμερική είναι πολύ πάρα πολύ πιο φθηνά α πούμε. Δηλαδή εκεί θα το πλήρωνα 20 ευρώ αυτό. Θα... Καλά, τώρα το 4 ευρώ το τεύχος, στο περίπτωση που θα πολύ περισσότερο. Έτσι. Ε, το ξέρω, και... δεν το δηλαδή λέω αυτό. Ε, το λέω απλά και... ότι η σκέψη είναι... στην Αμερική θα ήταν ακόμα πιο φθηνό. Ε, καλά. Δεν είναι και δολάριο, είναι και εκεί. Έτσι. Ε, έτσι. Τέλος πάντων το πρώτο τεύχος δεν έχει έρθει ακόμα. Γενικά το Weird έχει το καλό ότι τα περισσότερα αυτά του είναι και και με feed. Δηλαδή πώς θα διαβάσεις του ή άλλους. Άρα εντάξει το παιδικό είναι αλφα συντηρητικό. Και στο εγγόνι μου συσχεί αυτό. Και α... έχει το... α το πούμε κακό ότι σου λέει το πρώτο τ' να σου έρθει μέσα σε 4 με 6 εβδομάδες από την παραγγελία. Δηλαδή, το παίρνεις πάρα πολύ γρήγορα α πούμε. Και όντως εμένα έχουν περάσει 2-2,5 εβδομάδες. Ε, μάλλον ήρθε... Ήρθε. Καλά, μόνο κατέβεις 12 είναι 12, δεν πρέπει να χάσεις τ' εύκολο. Ε, Ποιο θα είναι το πρώτο... Όχι απλά του... τώρα αυτό που είναι να Που τ' είχε μέσα ένα... σαν δώρο μου. Ένα βιβλίο είναι κάτι άλλο, είναι του JJ Abrams που ήθελα να το πάρω επειδή μου είχε δω τι είναι, να πάω στο έτσι. Το, το περίπτωση. Δεν έχει νομίζω κάτι περίπτωση. Της που, Έχι, που λένε, Πρέπει να πάω σε καλύτερα με διεθνή τύπο. Ε, ε, ναι, υπάρχει, έχει υπάρχει, ένα, ένα στο Αγία Σοφία. Έχει ένα στο Αγία Σοφία και έχει και ένα... Θα περιμένω ρε παιδί μου να... Άλλα δε βάζει κάτι γίνεται. Σήμερα θα βρω λίγο μήνας. Αν μας το φέρουνε. Εντάξει παιδί μου... Το δειπλό. Θα την αλλάξουμε αδικό σου. Καλά, θα την αλλάξουμε εντάξει. Γενικά μπορούμε να τα δεν υπάρχει σε καλό, πάρε κανένα εγώ και τρει προτίθεται. Να πάω σε ένα πληροτικό από την αμερική που μιλάει για χέρι πάρε ένα που μιλάει για του δεν μα έπρεπε λίγο. Έχει πάτε μερική σου ορίου πληρώνει. Και τι θέματα έχει το white wind πώλεκταυση. Wind έχει θέματα τελείω γενικού περιεχομένου, γιατί μπορεί να έχει από το πολύ τεχνολογικό θέμα μέχρι το κουτσομπολό ωραία Αλλά δεν έχει τεχνολογικά παύλα Κυρίως και. Είναι σαν <laughs> το newsfilter Τέλος πάντων ε, Ναι, γενικά προσανατολίζεται πιο πολύ σε τεχνολογικά θέματα και σε geeky θέματα δηλαδή, Ταινίες, Κάποιον νέες κυκνοφορίες, gadgets, κινητά, καινούρια, όλα αυτά Αλλά έχει και ψηλοπολιτικό, κοινωνικά θέματα που υπάρχουν Πχ, ας πούμε, δεν πρέπει να μην έχει εξ' πότε τη γρύπη Τη γρύπη, τη νέα γρύπη Τη νέα Την Λοιπόν Και γενικά, μόλις έρθει η παιδί μου, θα σας πω τι λέει Oh Θα ναι. να βλέπω και θέματα, αν θέλετε. Στην news κλέβουμε. Εγώ σίγουρα να βάλω κάτι θέματα του εικόνα, αλλά δεν το κάνω. Θα κάνουμε ένα πόδες οικόνομις, Να Θα Αυτό. Ή λέει Χρήστος, αλλά στο Illuminati που πήγαμε και είδαμε. Καλό είναι. Ή φάμε. αλλιώς uh, Angels and Demons, Ναι, το, λέγεται. Ναι, το ξέρω γι' αυτό, η Illuminati ήταν η η, το πει, η Παύλα το βιβλίο, έτσι που είναι. Ε, ναι, γι'αυτό πιστεύω, ε, ναι. το Illuminati είναι καλό λατανά και είχα διαβάσει το βιβλίο, ε, έξωρα το, το, το τέλος. Ε, ε, ε... Το τέλος είναι το ίδιο, ναι. έτσι πως γίνεται ακριβώς. Ε, ακριβώς ναι. <Ρίως>, ναι, ναι, ναι. Που ανεβαίνει ψηλά και τα λοιπά. Ανεβαίνει ψηλά είναι έτσι, αρκεί να μην πούμε πολλές βιβλιομές. Όχι, δεν πούμε... Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι το βιβλίο μου, το έχω διαβάσει εδώ και 4-5 χρόνια. Εγώ πάντως που δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, να πω ότι... Εντάξει, Κέρι, παιδί μου, μην το διαβάσει. Μ' άρεσε, έτσι, σαν υπόθεση και σαν πλοκή και όλα αυτά. Εντάξει, μου φάνηκε καλή περιπέτεια, ξέρω εγώ, έτσι, και γρήφηκε αυτά που είχε. Δεν θα έρθει καθόλου, έτσι, είναι δυόσης. Α, είναι μεγάλη, νύ είναι αυτό που θέλω να πω και εγώ δηλαδή που δεν είχα διαβάσει στο βιβλίο ότι δεν βαριέσαι καθόλου Ότι δηλαδή... στο βιβλίο βαριέσαι Στο ουδεύει. βιβλίο το περιμένω ότι δεν βαριέσει γιατί εντάξει είναι και διαφορετικό Δηλαδή διαβάζεις δηλαδή, δηλαδή, για πρώτα σελίδες και νομίζεις ότι είσαι 1-10 <σχολοί> δηλαδή, χρόνος Πιστεύω και εγώ ότι τα... Και με τα βιβλία που είναι καλογραμμένα γενικά είμαι αυτό Αν και στα συγκεκριμένα πιο μεγάλο όλο παίζει μετάφραση παρά τόσο το Δηλαδή άμα με αποτύχει μετάφραση πέτανε και ο... Ε, πώς μαθαίνεις και κάποια πράγματα για, το, για τους καθολικούς με, και τα το τυπικά τους. Ναι. Ναι. Τα οποία μένω okay, δεν Λέξε με αλλά οκ, δεν με που τα είδα. Οι σκηνές από το Βατικανό αρκετά καλές έλεγα. Δεν ήταν από εκεί έτσι. Ξέρετε πώς με οι σκηνές. Έτσι, είχαμε ένα έλεγε... Στείλανε κάποιοι που το παίζανε tweets και Και τα ψηφιακά. την είναι απεικόνιση των αρχείων του Βατικανού. Γιατί εντάξει προφανώς δεν μπορείς να ξέρεις πως είναι, γιατί κανένας δεν μπήκε εκεί. Έτσι, ε, από αυτού που, από αυτούς που πάλι, το yeah. κάνανε είναι μάλλον όχι, αλλά μπορείς να μπεις γενικά με κάποιο τρόπο. Ναι, γενικά μπορείς να μπεις, αλλά πιστεύω, πάνω, πιστεύω ότι δεν είναι έτσι όπως τον δείχνουν, εγώ αυτό τον ομιλούν. Και είναι. μου φάνηκε λίγο υπερβολή αυτό το θέμα. Καλά, γιατί δεν αφήσατε... Λέτε... <laughs> <laughs> <laughs> λένε ότι το που είδαν το όνομα Down Brown, αυτοί για να αφήσουν να πάρουν, να δώσουν να δούνε, να διαβάσουν το σενάριο και και άμα συμφωνούν, ξέρω εγώ, αυτοί λέμε το που είδαν ε, ναι, αλλά ε, μετά είπανε που είδαν την ταινία ότι εντάξει επειδή είναι ωραία ταινία θα μας προωθεί και όλες τις λέει το Βατικανό Τένο. Ναι, Και πραγματικά δεν έχει βάλει κάτι για και... να... Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Τις δικές ταινίας τις δικές Δηλαδή υπήρχαν θε... πράγματα τα οποία... ...κάλιστα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ότι... αρνητικά για την καθολική εκκλησία. Πρέπει να δούμε ίσως στο DVD τα με κομμένες σκηνές. Που φαντάζομαι να έχω κόψει πολλές. Ε, άμα βγει το DVD ποτέ και το πάρουμε, ναι, <κλήμα> να Κάτι δαχεί... θα ακόμα είστε το στο του Rauch Ναι, απλά νομίζω ότι θα κόμπηκαν πολλές Στα Στάνταρα κόμπηκαν κάποια Να πω ότι η... το παίξιμο του Tom Hanks, Hanks Δεν μάζει πάρα πολύ σε αυτή την ταινία, ε, στην άλλη μάζεις περισσότερο στην Αλλά στον David δεν μάζει ταινία το μάζει λιγότερο από το Illuminati σαν ταινία. Αλλά η ερμηνεία του Χράνξ εκεί είμαστε περισσότερο, από ό,τι αυτήν εδώ. Δεν παρατηρήσει αρκετό. Θα πιστεύω και πολύ καιρού που τα έχω δει, ας πούμε. Εγώ προσωπικά τον είδα να παίζει πολύ χλιαρά. Α, ξέρω, εγώ πάμε. Εντάξει, θα βγει η ταινία και με το τρίτο βιβλίο του Dan Browns, που δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Εκδίδεται στο Σεπτέμβριο, λέγεται... Και γιατί δεν το βάλαμε στο podcast. Γιατί δεν το βάλαμε στο podcast. Σεπτέμβριο το Σεπτέμβρι Λέγεται... πώς λέγεται να δεις... Α, το The Solomon's Key. Ah, <σχερ> ναι, αυτό το είσαι και σε <σχερ> Ναι, το δεν ξέρω αν ο ελληνικός θέλης Το Α, θα άλλο. Ε, Να, αλλά, το τι ε, είναι. Αυτό είναι η λογική, αυτό είναι η λογική, πούμε... είναι με τον ίδιο επειδή μου... Ωραία, αλλά... Τα λένε άσχετα, άλλες αυτό ανεξάρτητες. Okay. Κάτσε στο, στο αθητικό κύκλο, ποιος ήταν ο βασικός... Άσχετο είναι, ο αθητικός κύκλος και τώρα... Το... Όχι, είναι μια, μια τύπη σας ναι. που δουλεύει και... στο FBI, στο DSH. Αυτό μάση. με το DSH ήταν ο ψυχιακό χειρό. Μπράβο. Ε, τέλος πάντων είναι παρόμοιο. Αυτό με το, το τρίτο που θα είναι το πλήρως Ολομόντα, τους Ολομούσκι, το τέλος πάντων. Ναι. Με τι πραγματεύεται πάνω κάτω. Αυτό πραγματικά... είναι πάλι με καθολικούς και μελέτες. Ναι, στην Ουάσιγκτον ε, διαδραματίζεται η ιστορία και είναι με τους ελευθερωτέκτονες. Πάει, δηλαδή με... Εύχομαι, ναι, ας πούμε... Έχει ναι. ναι. καταδείξει λίγο ο Dan Brown, ξέρω εγώ με χαρακτήρες εδώ πέρα που πέσει. την Αγκαθάκριστη που είχε το Πουαρό και τους άλλους βέβαια. Ε, καλά. Ε, Εντάξει. Η ίδια yeah. ιστορία α τα άλλα. Δηλαδή ο ίδιος ερευνητής ο οποίος ας σπάει, κάνει κάτι τέτοιος. Πάει και αυτός. Εντάξει τα άλλα... πώ πώς το... Ναι εντάξει Ποια είναι η ταινία Νομίζω ότι πρέπει να πούμε και δύο για το Star Trek που είδαμε έτσι προάλλες. Όχι που ήταν η πολιπόθετη επαναφορά της σειράς α πούμε, στη Μεγάλη Εμένα με απογοήτευσε. το Εμένα με το παλιό, τη Όχι αλλά αρκετά. Με απογοήτευσαν οι χαρακτήρες, με απογοήτευσε μεταφορά και με απογοήτευσε πάρα πολύ ως Εμένα από το trailer μου φάνηκε πιο Όχι, δεν η, η σκηνοθεσία ήταν καλή. Δηλαδή, έξε, έξε, είχε ωραίε σκηνές. Από Θα το συμφωνήσω. διάστημα και από το... Τα δεν ήταν πολύ. Καλή δουλειά, ήταν, οι χαρακτήρες δεν ήταν καλοί. Δεν mm. είχε και πολλές α Οι χαρακτήρες δεν ήταν καλοί. Και σε ήταν ή Βασικά Mm. Ναι, είναι ουσιαστικά πριν, τα, πριν αρχίσει το κανονικό Star Trek. Άρα δεν έχεις το κανονικό Star Trek για να έχεις μια ιδέα στο ο, Όχι, δεν πρέπει, γιατί σε κάποια φάση ε, εμφανίζεται ένας χαρακτήρας, δεν λέω ποιος, ο οποίος σου την απορία τι συνέβαινε... τι θα συμβεί μετά. Oh, yeah. Οπότε θα λέει αυτός. Mm. Δηλαδή πάει και λέει στους χαρακτήρες ότι εγώ είμαι από το μέλλον και αυτά ξέρω ο Βλέπετε, οι ίδιοι σκηνοθέτες <ΥΣ> έχουν και το Lost και το Star Trek Αλήθεια, ο JJ έγραψε τις σκηνοθέτες Αλλά, ήταν το πιο τραγικό από όλα είναι ε, ε, ότι, Γενικά, δεν ξέρω πόσο ξέρω από Star Trek τον άγγελο <σομίδε> που θέλουμε <σομίδε> Αλλά, <σομίδε> ξέρεις ένα χαρακτήρα που λέγεται Spock Είναι ο πιο γνωσός χαρακτήρας του Star Trek <σομίδε> Αυτός <σομίδε> τελος πάντων είναι για την ιστορία ένα... <σομίδε> <σομίδε> είναι βάλκαν κατά το ίμιση και άνθρωπος κατά το άλλο ίμιση <σομίδε> <Λέει, σομίδε> <σομίδε> � η οι οποίοι είναι ορθολογιστές στα τέρματα. Δηλαδή δεν κάνουν τίποτα συναισθηματικά όλα, τα υπολογίζουν πιο πριν και βλέπουν τις πιθανότητες. Δηλαδή σου λέει, αυτή η στρατηγική θα μου αποφέρει αυτό το κέρδος με τόσο πιθανότητα και γι' αυτό θα κάνω αυτή. Ά, yeah. Τώρα αυτός όμως που είναι κατά το ίμιση άνθρωπος έχει κάποιες... κάποια κίνητρα συναισθηματικά. Ωραία. Και είναι η βασική φιγούρα του πλοίου του Star Trek α πούμε στη σειρά. Ωραία. Αυτός παίζεται έναν προϊόν ο οποίος παίζει πάλι και στην ταινία, σαν και Star. Α, αυτός που παίζει τον κανονικό Spock στη σειρά είναι ο Sylar, αυτό, τους χείρους. Το οποίο παίζει τραγικά, <laughs> δεν κάνει για σποκ, έτσι η εμφάνισή του. Με Γιατί γενικά ο παλιός Spock είχε λεπτά χαρακτηριστικά και αυτό έμεινε επίσης στο μάτι, ξέρω εγώ. Okay. Οκ. Οπότε δείτε τώρα στο DVD, μην πάτε ποτέ στο σινεμά και γενικότερα μην εξοδεύτευτε λεπτά για αυτό το πράγμα. Και mm -hmm. εφόσον μιλάμε για διασκέδαση, ας περάσουμε σιγά σιγά, πλήρες. Για yeah, οι συναυλίες πού θα Βεζαλονίκη. πάμε, για Χριστουγεννιφές και θες. Ναι, θα πάμε. Έτσι ί... λέμε. 11 Ιουνίου λέμε να πάμε στη Μονάδα της Λορίδα Μακένιτς. Λορίδα Μακένιτς. Τι είναι, πού πάει. Αυτή είναι η οι... μοναδική, μάλλον είναι από τα λίγα ονόματα πιστεύω αυτη ειναι η μοναδικη μαλλον ειναι απο τα λιγα ονοματα πιστευω που εχουν και στο όνομα και στο επίθετο διπλά γράμματα ρε παιδί <οί00> μου. Πολλά όμως, έτσι τουλάχιστον τρία ας πούμε. Λοιπόν, Jimmy Take Pictures, έτσι, ως τουλάχιστον. Λοιπόν, <Το> ε, να <Το> πούμε λίγο μια της συναυλίας όλες που είναι. Είχα είναι καμιά ολο το καλοκαίρι. Είναι, και... είναι McKennie for the win, εγώ θα το ξέρω ε, Λοιπόν, στο το δασος Δάσος, 10 Ιουνίου, συναυλία σου κάτι μάλαμα. Ε, έχω κουσπούλους τα πάνε εδώ. 11 Ιουνίου αυτό που είπατε, Μιλοϊνά McKennie, με δίπλα γράμματα. Στην Θεέτο Δάσος, πως από πάνω το Και στην Εψεύδες και εδώ, θυμάμαι ένα σχολείο της Μάτζικα Land που έλεγε ψάχνω ένα στο Twitter για βγάλει βγάλω... Ζητείτε τύπος με διαμέρισμα κοντά στο τους να βλέπω... να είναι πολύ καλάς, πολύ καλάς... ένα βράδυ, έστω <σχωμάς> <δεν>, <σχωμάς> θα το δάσω επίσης, 17 Ιουνίου, στην αγρία του θανάσου Παρκοσταντίνου. Θανάσει, έτσι, Θέατρο γης 22 και 23 ε. Ιουνίου Χατζιγιάννης. Ε, και ε, στην θέατρο γης να πας από πάνω, ναι. βέβαια σε πολύ μακριά, χρειάζεται και άλλη. Εδώ προτείνεται. Πώς θα σε έφερε το βουνό. Νομίζω ότις πας από κάτω, δεν έχεις καθόλου... Πας από κάτω. Ναι, ένα ε, γλυκό δίσκοπτο. Θέατρο γης επίσης την επόμενη μέρα, 24 Ιουνίου Χάρις λεξίου. Λοιπόν, επίσης για να πούμε ότι κάνει και μια συναλλή στο Λυκαβιτό τώρα, στα κοντά, mm -hmm. που διάβαζα τις προάλλες, και θα έχει και στάρτος τέ που oh. μάλλον θα, θα κάνει Κανή... opener δίπλα δηλαδή, μου, που έχει κάνει συσκευή το φεύγωτο του κότσα, πει αυτό και κάποια άλλα. Και πες στην άγρια, αγγελία. Λοιπόν, την ίδια μέρα, στον στο Μηλόβο, 24 Ιουνίου, στην Αβλία Γιάννης Αγγελάκα και Επισκέπτης. Έτσι. Yeah. επισκέπτη Επισκέπτης είναι το συγκρότημα, όχι αυτοί που θα πάνε να το δουν. Ναι. Θέατρο γης, 25 Ιουνίου, στην Αβλία του Αλκείνου Ιωάννη. την ίδια μέρα, στο Μήλο, στην Αβλία Θάνος Μη και ηλιά της Πασχαλίδης. Εδώ τα Και εδώ. Δηλαδή 25 Ιουνίου <σχυσίλια> αμέσως πάνε για συναυλία πάρτε κάτι και παιδί μου. Μονίλης 26 Ιουνίου στην του Μάικλ Βόλτον. Γως Μάικλ Βόλτον, ναι, ναι. Αλλά να Έχει και <σχυσίλια> την που λένε. Μάικλ Θέατρο γης 29 Ιουνίου στην του Δημήτρη Μητροπάνου Οκ. Θέατρο γης το ...ε, μόνο ...α ιστορίας του ...κάμπι, δεν το... Ε, τόσο, αλλά 44 πέτυχε κάτι τις Μακκίνητος. Σε θεάτρο γης 2 Ιουλίου, η Άννα oh. Έτσι. Θα πει το πολύ μεγάλο χιτ. Τον... Τον... Πολύ ζαχάρος, θα βγει και το ένα και το άλλο. Μονίλα ...α 9 Ιουλίου, στην της Τάνιας Τσανακλήν. <στονίτυξη> και της <στονίτυξη> Μάρθα Φριτζίλα. Πες, Φριτζίλα. Δεν ξέρω τι είναι, Φριτζίλα, είναι μέσα στην Τάνια Τσανακλήν. Είναι, πώς είναι, ο η Φριτζίλα. Στην Δέα <Δέτρο> 16η Ιουλίου, συναυλία, συναυλία του Juicy Ferreri Αυτή λίγο ξέρω, η όχι η συναβλία του η συναυλία των τελευταίων ετών Εντάξει για μην το παρακάνουμε Ο και όλες και Να λάξεις. να βρει το τελευταίο που έχει 16 και 17 Ιουλίου μετά από απέτηση του κοινού, η James. Βασικά, ε, 16 η έχουν τε, τελειώσει. Έχουν τελειώσει και 17 προγραμματίστηκε και 17. Ξεκίνησε η προπόνηση δύο μέρες πιο πριν, ας πούμε, 30. Δι... Από δύο μέρες... Πριν 30 πριν γίνει, έτσι. Oh, λοιπόν, και τέλος, 23 Ιουλίου, Μονή Λαζαϊστόν, πεις μια πολύ ωραία συναυλία, Deep, Deep Purple. Right. Αυτό ίσως πρέπει να πω άλλο, νομίζω. Ε, εδώ πέρα yeah, δεν καλύτερο. μας δίνει για τον Αύγουστο, yeah, δεν ξέρω. Έχω ξανά νομίζω, τώρα στα κοντά. Ε, όχι, πολύ κερδί. Εδώ δεν μας δίνει για τον Αύγουστο. Παιδιά, εσκόρτιος θέλετε που θα τραγουδήσουν. Ναι. Αθήνα. Ότι Αθήνα. Αθήνα, Λάρισα, Χανιά και στον Εύρο. Στον ο στο Φεστιβάλ του Άρδα Όταν σας θα χέρι, μου, Το Φεστιβάλ του Άρδα είναι Πάλι πολύ γνωστό νομίζω. Νομίζω Και είναι Και έχει βγάλει πάρα πάρα που το βρίζει, έτσι, ναι. δεν το ξέρεις Έχεις πει τώρα, έχεις πει και φορές στον πόντα. Ναι αλλά... Της κάνω διαφήμισης. Ε, πάει από αυτήν είναι η πιο εμφανιστή. Της κάνω διαφήμιση για το λόγο. Τώρα τελευταία βγάζει ρεαλιστή. Για παράδειγμα αυτό με τον Άρδα που λέει. Συμφωνώ και εγώ. Είναι πολύ παλιό φεστιβάλ και πολλά νέα παιδιά εκεί πέρα. Εγώ Σκόπιοι γίνονται μια φορά στην Αθήνα και από τότε κάθε χρόνο είναι εδώ έτσι. Το είτε, είτε Θεσσαλονίκη είτε... Ε, εντάξει. Βασικά κάνει σκόπια. Σκόρπιος σκόπιοι σκηγόνε. Δεν τρώνε ούτε καν παίρνουν και άλλου μαζί. Πο... Το... Ε, mm. Στην θα παίξουν με τους στην στη και στην Αθήνα. Στα θα παίξουν με τους και κάποιους άλλους δεν θυμάμαι. Και και με το θα παίξουν στο δεν είναι μόνο αυτή, δεν είναι και άλλη ε Στις συναυλίες έλεγα έλεγαμε «Σκόρπιονς» λοιπόν. Ήδη και φεστιβάλ, νομίζω κατά και για καλά, μέσες, όχι, θα το καλά το δεν θέλουμε. θα παίξουν μόνο οι στο φεστιβάλ, θα παίξουν μόνοι τους οι σκόρπινος. Α, Του μόνοι τους, μόνο με Μεγάλο, ξέρω, Οκ. Νομίζω <Σιζω> ότι σιγά σιγά πρέπει να το λύγουμε. δεν ξέρω τι λέτε. <Τι> Τα πούμε ένα. Ξεχάσαμε ένα, τι είναι αυτό. Η ξεχασαμε τιποτα ενα ξεχασαμε γρήπη. Η νέα γρήπη. η νεα η του χείρων. Όχι <σχ> τι μήνει, λες έτσι, γιατί <σχ> <σχ> ο ΠΟΗ απογόρεψε. Όχι ο, Ποί, ο, Παγκός, ο, Παγκός, ο, Ποί, ο Σογγαλή, η Ευρωπαϊκή Ένωση απογόρεψε να αναφερόμαστε στην γρήπη αυτή ως η γρήπη του <σταλεί> Αυτό δεν μπορεί να <σταλεί> το κάνει <Λέμε σταλεί> <το> ποτέ. <απογορεύσιο> <σταλεί> δε το δεν το δεν το Οδηγία, α το πούμε. Ωραία, οδηγία, εγώ την Γιατί πλήττει έτσι την βιομηχανία του εκεί. Ας έρθει να το πει στη από το ξέρω Εντάξει, Σε κάποιες άλλες χώρες είναι και λίγο Λοιπόν, το... να πούμε Ωραία, την έχουμε τον Λαβρισμπέ. 4 κουσματα έχουμε. Ε, μοιράζονται λίγο οι περιπτώσεις, είναι δύο από την Αμερική που μας ήρθαν και δύο από τον Τιβούργο. Άρα σταματήστε να είστε στο Τιβούργο, έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι Πραγματικά σταματήστε ξέρω εγώ. Μάντε κάπου αλλού, καθίστε λίγο και μην ε, αλάτιτε. Τρία κρούσματα στην Αθήνα, ε, το, το ναι. ένα έχει θεραπευτεί ήδη. Τα δύο θεραπεύτηκαν. Τα τρία Και ένα κρούσμα στη Θεσσαλονίκη. Ο, ο οποίος ε, και αυτός νομίζω είναι σε προώθηση θεραπείας. Ναι. Ε, το βρήκανε γρήγορα, οπότε πήγε στο σκοπίο και απλά του κάνουν την ε Πολύ σημαντικό, νομίζω ότι σχεδόν όλοι, δεν ξέρω αν το κάνουν αυτό όλοι, σχεδόν όλοι πήραν τις οδηγίες από το αεροδρόμιο του Βελιάκη και είδαν τα συμπτώματα και πήγαν α πούμε σχεδόν όλοι σε μια πλουτινή Αυτό πιστεύω πρέπει να το κάνουν και οι πολίτες, δηλαδή να βρουν... νομίζω λογικά κάποιες φορές να το έχει αυτό κάπου, να μπορείς να προληθυτεί. το φυλάτιο. Έτσι πιάνει τα συμπτώματα, μόλις δεις το παραμικρό, Πάχ. το καλύτερο είναι να πας για ένα πολιτικό έργο, δεν σε πειράζει, δηλαδή. Βασικά... Το σωστό είναι να πεις ρε γκολ είναι μια γκολ. Εγώ... Αυτό, ναι δεν σου πειράζεις. Πάνε και δεύτερον. Να στο. υποθέσω ότι έχεις αυτή τη γκρέπη. Κι ας mm. μην την έχεις. δεν χρειάζεται να την υποθέσεις, απλά λες πάω το εξετάσω αυτό. Τίποτα άλλο, για να είμαι καλυμμένος. Και τελείωσες. Mm. Και δεν είναι δηλαδή για σένα, είναι και για τους γύρους σου. Αυτό δηλαδή πιο να μην το μιλή, δηλαδή, αυτό. Γιατί αυτό... Για μένα, το φύγες εσύς, πολύ και 20 άτομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι μπορείς ος οργανισμός είναι που είναι πιο ανθεκτικός, να μην το περάσει τόσο... να ο... γίνεις κάποιος ηλικιωμένος... Με ναι, εκεί αλλά... μετά αυτός μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά γιατί ας πούμε ο γάμος είναι αστεριός. Και το καλύτερο το... είναι ενημερωθείτε και πάτε στο νοσοκομείο. Γιατί αυτή χτυπάει περισσότερο τους νέους. Ο... Α, το αυτό το είναι καλό από μια έννοια. Εγώ πιστεύω. Γιατί ο ηλικιωμένος κινδυνεύει, ο νέος και το χρόνο έχει να πάει... δηλαδή και μπορεί εύκολο να πάει σε κάποιο νοσοκομείο και μόνος που δεν χρειάζεται βοήθεια οτιδήποτε άλλο και σίγουρα είναι αρκετά ενημερωμένος για να το καταλάβει και να πάει να το εξετάζει δηλαδή ένα προβλητικό τσικάπ δεν είναι τίποτα, πας και ρωτάς αυτομα παιδιά έχετε αισπτώματα δείτε με δεν νομίζω ότι κάποιος σου πει όχι σε τέτοια κρίσιμη περίοδο πάντως... Σε... Ε... θα σε βάλει στην άκρη α πούμε τα κρούσματα δεν θα είναι πάρα πολλά μέχρι το χειμώνα από εκεί πάρα θα είναι πολύ περιπέρος. δεν ξέρουμε το καλοκαίρι Αυτός με τον τουρισμό συνήθως, θα γίνει σε... Όμως, Οι αόστιες πιο εύκολα μεταδίδονται το καλοκαίρι, oh. με τις ζέστης, αφού στο κρύπ οτίθεται ψοφάντη εκπαιδεύμα και στα δύο ψοφάντη. Και στο, κρύ... ναι. προβάλλα, στο... στο κρύο όμως ο κρύος κρύο... είναι μέσα και είναι πιο κοντά, κατάλαβες. Βάζε για και σε μέσα με όλους τους άλλους, ενώ ότι τώρα πας κάπου έξω. Το καλοκαίρι είναι και πρόβλημα. Το καλοκαίρι είναι το πρόβλημα εδώ σε Τόσοι πολλοί κόσμοι από διάφορα μέρη και από Αγγλία για παράδειγμα έρχονται πάρα πολλοί. Έτσι θα το δει και το φέρανες, ξέρω άμα έρθει και η μισή Αγγλία εδώ πέρα τι να του κάνεις, το ξέρω εγώ. Αγγλία έχει 217 κόσμοι μόνο. δεν έχει, έχει τριγύρω, έχει κόσμο, δηλαδή Γερμανοί, εντάξει δεν είναι κίνδυνο. Ποιοι έρχονται άλλοι. Άγγλοι ναι, έρχονται πάρα πολλοί. Αμερικάνοι, αμερικάνοι πάνε έρχονται, 200, πάνε 200, Αμερικάνοι. Ατο χιλιάδες τέτοια έχει πέρα. Ναι, εκεί στον Καναδά έχει πάρα πολλά. Στον Καναδά χιλιά. Αν έρχεται η Σλαντή, δεν μας άδει μία. Πάντως <στονική> σε, σε περιοχές που τώρα ας πούμε αρχίζει, να, αρχίζει ο χειμώνας όπως η Αυστραλία <στονική> και, <στονική> Τα στοιχεία δείχνουν ότι σιγά στις έρχονται να αλλά <στονική> Η Αυστραλία είναι πιο, και είναι πιο γρήγορο Η Αυστραλία 137 σήμερα, χθες είχε 39. Έτσι τραγικό ας πούμε Πριν από δύο μέρες είχε, στις 27 του μηνός είχε 39 και στις 29 είχε 137 Τραγική άνοδος δηλαδή αλλά αυτό μπορεί να είναι και τυχαίο. Εντάξει, μπορεί να είναι και τυχαίο. Είμαι, Είμαι, είστε, είναι καλά και το χειμώνα. Θα τώρα να δούμε και όλες μία μία και άλλες μπορεί να παιδιά, αν δεν ξέρεις. Καλά είναι το, Για ε... ε, παράδειγμα, η Ορουγουάρι, αν την προηγούμενη φορά είχε ένα, την πλαισιάστηκε. <laughs> <Είχε> δεν έχει καθόλου. Δεν <laughs> έχει καθόλου. Όχι, <laughs> <Είχε. laughs> είναι δύο καινούργιες που Αυτά... Είχε. Πάλι την πλαισιάστηκε. Τέλος <laughs> πάντων. Θα, κάνεις, θα το κλείσουμε το podcast και αφιέσεις. Ή... Εγώ λέω να χλείσουμε, το κλείσουμε γενικώς, δεν ξέρω να κάνουμε ποτέ. ποτέ το Τι ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, να το ρωτήσουμε. Με με Μέχρι Λίσουμε. πότε θα κάνουμε podcast για το καλοκαίρι. Μέχρι... Α, ναι, αυτό είναι μια καλή ιδέα. Yeah. Έχας... Oh. Εγώ σκεφτόμουν να κάνουμε... Άλλο ένα το σίγουρα. Το άλλο ένα θα μας πάει μέσα Ιουνίου. Στα βγει 15 Ιουνίου. Λίσουμε. Μέσα Ιουνίου. Θεωρείται. Να βάλουμε ένα όριο ακόμα 2 και όλον τον Ιούνιο, και αν το πετύχουμε το πετύχαμε. Αλλιώς ας κάνουμε κομμάτι. Είσαι μέσα το κάνουμε τον μας. Έτσι στο. Ε, έκανα... Εγώ νομίζω μπορώ να το κάνουμε όπως συνείς, Δηλαδή να πούμε ότι θα κάνουμε και τον Ιούνιο αν μπορέσουμε όλο. Mm. Και μετά να το κλείσουμε, εκτός που κάνουμε και κάποιο έκτακτο, αυτό ποτέ το ξέρεις. Okay. Και με καλώς θα Σεπτέμβρη. Να να ακόμα ότι... ένα σίγουρα... Γιατί για ένα ή δύο επεισόδια ακόμα. Ναι, ένα, ένα, δηλαδή και... θα για να τα θα βγουν Ξελάψαμε. Ε, Είμαστε να μην είναι στις ε, ε, ε, Αν Αναδύο εβδομάδες αν αν σας περιμένουν και όλο τον Ιούνιο ναι, και, και από εκεί και πέρα βλέπουμε okay. Είδωμεν okay. Θα το κλείσουμε. Ναι κλείστο. Θα <laughs> το 53ο επεισόδιο του <laughs> podcast <laughs> <laughs> κλίνει ε, Ελπίζω να περάσατε καλά Θα κλείσω το podcast Έλεος ε, Τι θέλω να πω Κάτι θα πω. Ε, και εγώ ήθελα να πω κάτι. Αγγελέ, νομίζω ότι μας προσχεθείς πίτσας αν δεν Αφού δεν Εγώ φεύγω, ναι. Εγώ περίμενα να τις πάω και να φύγω. και ναι. Όχι Ωραία. Ε... Ε... Ε... Ε... να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι... Είπα πολλά. Εγώ ήθελα να πω ότι το email με τη σωστή απάντηση, η οποία ήταν ότι πριν χορέψουν οι πρωταγωνιστές στο Pulp Fiction βράζω τον παπούτσια τους Α, μπράβο, γιατί είναι η που είχε θέσει ο Χρήστος και την είχαμε πει την απάντηση στο Outro, ο οποίος ναι, το στο τέλος το άκουσα πριν. να είναι και ε, ε, ε, κάναμε μετά στο με βγάλι από τα email, επιλέχθηκε ε, ε, ο τυχαίρος, ναι, ο, ε, ο οποίος κέρδισε το Τελευταίο το Το οποίο θα το λάβει σήμερα. Το οποίο θα λάβει σήμερα, θα το πάω εγώ ας πούμε. Ναι, το πάει μα. Είναι σκέψη διαγωνισμού του Ισουφίτα, στο φέρνω στο χέρι α πούμε, δεν χρειάζεται καν. Λοιπόν, τον επόμενο διαγωνισμό. Να πούμε ότι ενδέχεται να έρθουν και οι έτσι, είναι στα stay tuned. Εμείς Ναι. το